Η εικόνα που έχετε στο μυαλό σας δεν θα είναι η εικόνα την οποία θα σας δώσουν οι άλλοι. Είναι η εικόνα την οποία εσείς θα αποφασίσετε να δημιουργήσετε. Σωστά. Διάβασα τις προάλλες το εξής άρθρο στο ίντερνετ and it was talking about how different countries like to compete with different countries. Ελειη Now here's what I read. After having dug to a depth of 10 feet last year, American scientists found traces of copper wire. Αμερικανοί uh, επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνοι νήματος χαλκού. Τα οποία σύρματα χαλκού είχαν ηλικία 100 ετών. Συμπέραναν επομένως από τη μελέτη αυτή ότι οι Αμερικανοί διέθεταν δίκτυο με χάλκινα σύρματα ενός αιώνα. Και αυτό ήταν τηλεφωνικό δίκτυο. Και για να μην μας νικήσουν οι Αμερικανοί, ένας Βρετανός αρχαιολόγος έσκαψε 20 πόδια βάθο την περασμένη βομάδα και βρήκε χάλκινα σύρματα. Και συνεπέρανε ότι οι Βρετανοί είχαν δίκτυο τηλεφωνικό 200 χρόνια πριν. Χτες, ένα Έλληνα αρχαιολόγο έσκαψε στο πίσω μέρο του σπιτιού του στην αυλή 30 πόδια βάθο και εκεί δεν βρήκε σύρματα χαλκού. Και συμπέρανε he has that the Greeks, 300 years ago, ότι οι Έλληνε 3.000 χρόνια πριν είχαν ήδη περάσει σε ασύρματη εποχή. Ξέρετε, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. I 1940 τις προάλλες, τη δεκατία του 40 της ΗΠΑ 5 hours a Οι γονείς περνούσαν ώρες την ημέρα διδάσκοντας αρχές ζωής στα παιδιά τους. Εγώ πήγαινα στη φάρμα με τον πατέρα μου και ήμασταν μαζί όλη την ημέρα Πολλέ ώρε την ημέρα μου δίδασκε τα της ζωής. Τι ήταν σωστό και τι ήταν λάθος στη ζωή. Τι θα πρέπει να κάνω τι δεν θα έπρεπε να κάνω. This was true. Αυτό ίσχυε. Πέντε την ημέρα. 1960s. Τη δεκαετία του 60 αυτό ήταν δύο ώρες την ημέρα. In Τη δεκαετία του 70 42 λεπτά την ημέρα. In Τη δεκαετία του 80 21 λεπτά την ημέρα. Το 2007 η εκτίμηση είναι. 8 δευτερόλεπτα την ημέρα. Και αναρωτιόμαστε για τα παιδιά μας, και τα εγγόνια μας. Και αναρωτιόμαστε ποιος τα διδάσκει αυτά τα παιδιά. The average American, ο μέσος Αμερικανός, will watch στο μέσο όρο ζωής 65 ετών θα έχουν δει εννέα χρόνια τηλεόραση εννέα χρόνια Αρκετός χρόνος για να περάσετε και να αποφοιτήσετε από δύο πανεπιστήμια. Στην Αμερική. ένα παιδί φτάσει σε 6 Μέχρι 6 ετών They have witnessed έχει παρατηρήσει 2000 βία εγκλήματα se τηλεόραση Στο μέσο αμερικανικό νοικοκυριό. Η τηλεόραση είναι Μένει 8 ώρε την ημέρα. Όταν σκέφτομαι όλε αυτέ τι στατιστικέ, αναρωτιέμαι γιατί δεν κατανοούμε, γιατί δεν εκτιμούμε το χρόνο που μα δίνει η Network 21 για να είμαστε μαζί εδώ και να μιλήσουμε για τόσο διαφορετικά πράγματα από το να βγάζουμε χρήματα. Αυτό σα δίδαξε η Κάρλα όλο το Σαββατοκύριακο. Ότι μπορούμε να πετύχουμε μόνο πράγματα τα οποία πρώτα μπορούμε να δούμε στο μυαλό μα και αν σκεπτόμαστε θετικά μπορούμε να έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Εγώ στο Πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 60 είχα πάρει σε μια τάξη και υπήρχε ένας δάσκαλος εκεί που μιλούσε και έχω ένα πολύ κοντροβερσικό statement να κάνω για και είπε «έχω να σας κάνω μια αντιφατική δήλωση». Said, There is a man named να λοιπόν κάποιος εδώ που λέγεται Λορέντζ και προτείνει το εξής μια πεταλούδα χτυπάει τα φτερά τη στην Αφρική και αυτό μπορεί να προκαλέσει μια φύελα στην Αμερική και όλοι γελάγανε στην τάξη. Something as little and dainty as a butterfly. Κάτι τόσο απλό όσο μια πεταλούδα. Many thousands of miles away. Πολλά χιλιάδες μίλια μακριά. If you were standing next to a butterfly. Αν στέκεστε δίπλα σε μια πεταλούδα. You would feel no wind from his little, little, little wings. Δεν αισθάνεστε καν αέρα να βγαίνει από αυτά τα φτερά. And to say that this butterfly in Africa και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η πεταλούδα στην Αφρική μπορούσε να προκαλέσει θύελαση στην Αμερική ήταν αστείο. It could not be true. Δεν υπήρχε δυνατότητα να είναι σωστό αυτό. Λέει λοιπόν ο καθηγητής στην τάξη μας είναι σοβαρός αυτός. Το ονομάζει φαινόμενο της πεταλούδας. Δεν το δεν το πήραμε μέσα σοβαρά. Μέχρι που πολλά χρόνια αργότερα άρχισα να επανεξετάζω τη φιλοσοφία αυτή και μπορώ να σας πω είναι αλήθεια ότι αυτά τα μικρή πράγματα που κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας είναι τα μικρή πράγματα που κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας. Είναι αυτά από τα οποία εξαρτώνται τα μείζωνα γεγονότα της ζωής μας. It is the είναι η επίδραση τη πεταλούδας. Και εδώ είστε όλοι εδώ σήμερα μπορεί να μην φαντάζεστε ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ημέρα ή να φαντάζεστε ότι εσείς οι ίδιοι δεν είστε και ιδιαίτερος εξαιρετικοί. Η κοινωνία δεν σας ότι είστε η κοινωνία δεν σα έμαθε ποτέ ότι είστε ιδιαίτεροι. Η κοινωνία σα διδάσκει να είστε σύμφωνοι. So whatever you say today will not matter. Αυτό λοιπόν που θα πείτε σήμερα δεν έχει σημασία Αυτό που θα κάνετε σήμερα δεν έχει σημασία Αν αφήσετε κάτι χωρίς να το κάνετε δεν θα έχει τόσο σημασία Και αν αφήσετε κάτι που δεν θα υποθεί και πάλι δεν θα έχει τεράστια σημασία Ε και τι τρέχει Σιγά το πράγμα Ε δεν πήρα αυτό το τηλέφωνο Δεν έκανα αυτό το τηλεφών Αλλά Ποιος νοιάζεται. Δεν πήγα σε αυτή τη συνάντηση. Ε, και τι έγινε. Δεν έβαλα το όνομά της στη λίστα. Who ε, και τι έγινε.